Φίλοι του Ready Music Καλησπέρα Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη του Xlibris της εκπομπής του Music Heaven για τα βιβλία, την ανάγνωση και τους εσάς τους αναγνώστες Στο μικρόφωνο του σταθμό ο Μιχάλης, ο Μάικ Ποκλάβερ όπως είναι το ψεδόνιμο όμως το σταθμό ε, Ελπίζω να είχατε ένα, μια καλή εβδομάδα και ένα καλό και ξεκούρα το Σαββατοκύριακο, ε, περίεργο ο καιρό, τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο, ο Μίχλη, Καταχνια αυτό που λέγαμε ε, παλαιότερα, πότε πιο κρύο, ποτέ πιο ζέστη, σαν να μην μπορεί να αποφασίσει τι θα κάνει, βέβαια, εντάξει, είναι παραπονιόμαστε πολύ, χειμώνας είναι ακόμη και νομίζω αυτό το απόγευμα της κυρυγικής είναι μια καλή ευκαιρία να πάρετε το αγαπημένο βιβλίο και να χαλαρώσουμε μαζί ακούγοντας μουσική συζητώντα για βιβλία και γιατί όχι να συνοδεύσετε και με το αγαπημένο σας ροφήμα και ξέρουμε και τα στα κρύα ροφήματα συνήθως ζεστά Μπορείτε μότα ζητάρωφη μετά αυτή την εποχή, είτε καφέ, είτε τσάι, είτε σοκολάτα γιατί έχω μογεί. και να ε, μας κρατήσετε παρέγω, πίνω το καφελάκι μου έτσι, έχω εδώ με συντροφεύει κατά τη διάρκεια της εκπομπής και αν και όπως χωρίζει και μια φίλη από ένα α, blog και με τα ιστολόγια που παρακολουθώ ε, πολλοί παίζουν φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα με, το, με τσάι και άραγε πράγματα πίνουνε πίνουνε όλο αυτό ο κόσμο τσάι να μια καλή ερώτηση Οπότε, είναι το τιμό το τέλειο ε, και ε, γιατί όχι, σας το προτείνω και σας αν θέλετε να πιείτε καφέ, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας ε, κομμάτι για σήμερα και σιγά σιγά να πιάσουμε τα της εκπομπής μας. Και ακούσαμε το πρώτο κομμάτι για σήμερα, τη φαντασία σε ντομίζωνα για βιολί και πιάνο του Φραντ Schubert Και σήμερα να σα πω πως, είδησε ότι οι μουσικές μας επιλογές θα είναι Σούμπερτ. Και αυτό γιατί σήμερα 31 Ιανουαρίου είναι η επέτειος γέννηση του Φραντ Σούμπερτ του γνωστού αυστριακού συνθέτη 31 Ιανουαρίου του 1797 γεννήθηκε Φραντ Σούμπερτ και είναι ένας από τους πιο γνωστούς και τους πιο παραγωγικούς συνθέτες ο οποίος όμως και ε, αυτός ε, είχε ε, τραγεί Τραγικό. Από ασθένεια βέβαια πέθανε στην ηλικία μου μόλις των 31 ετών και το ναι, λίγο πριν σχεδόν 32 τον πέθανε ο Σούμπερτ. Ε, φανταστείτε δηλαδή τι ακόμα θα, θα έγραφε αν ζούσε. Ε, όπως είπαμε, παραγωγή, παραγωγικότατος και καταπιάστηκε με πάρα πολλά. Ε, ήδη να το πω έτσι έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση βέβαια προς το τραγούδι θεωρείται ότι αυτά σε υψηλή επίπεδα το leader, το Λίντε τα τραγούδια ε, όπως λέγονται και έχει συνθέσεις οι οποίες είναι ε, να το πω έτσι. και έτσι με αφορμήτα την επέτειο ε, γένησης του Σουμπερτ, οι επιλογές μας α, σήμερα θα είναι οδούς θα είναι όλες από τα έργα του Σούμπερτ και ελπίζω να σας αρέσουν να καλυσπηρήσω εδώ και τους α, πρώτους ακροατές μας, να καλυσπηρήσω την Έλληνα και την Ευελίνα που είναι τακτικές ακροάτριες όπως επίσης και τη Ρέα και τον Πέτρο μελή του Music Heaven και οι οποίοι είναι και αυτή τακτική ακροατές, ο Πέτρος μέχρι πρόσφατα, ο γνωσός Πέτρος από το live To Rock, ήτανε ε, και συμπαραγωγούς βέβαια τώρα έχει νέα μουσική εκπομπής σε άλλο σταθμό και το ευχόμαστε ε, τα καλύτερα και ε, έτσι έχει αρχίσει να μας έλεγεται η παρέα σιγά σιγά σας περιμένουμε ε, και εσάς να έρθετε εδώ στο Music Heaven για να ακούσετε την εκπομπή μας να που μετά των βιβλίων μας και ε, για τι αναγνωστικές σας ε, και όχι μόνο προτιμήσεις. Να θυμίσω εδώ ότι μας ακούτε είτε μέσα από την ιστοσελίδα okay. του σταθμού το musicheaven.gr είτε μέσα από το live24 από εκεί έχει παρουσία ο σταθμός μας και φυσικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στο στούντιο του Σταθμού από τη σελίδα όπως επίσης και να επικινούνται μαζί μας μέσω της ε, σελίδας της εκπομπής του Xlibris στο Facebook ε, το Xlibris όπως και οι άλλες εκπομπές του Music Heaven έχουν τη σελίδα τους στο Facebook και εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στην εκπομπή και να μας γράφετε τη γνώμη σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε βέβαια ο καλύτερος α, και προτινόμενος τρόπος είναι να γίνετε μέλη εύκολα, γρήγορα και δουλειά στο musical.gr και να έρθετε εδώ στο τσάτ του σταθμού που ήδη είμαστε όπως είπαμε τον Πέτρο και Τριά και συζητάμε και να έρθετε και σε στην πολύ ε, όμορφη κουβέντα μας και εκτός αυτού θα έχετε πρόσβαση και σε όλο το πλούσιο υλικό του Music, του site του Music Heaven, έτσι με πάρα πολλά πράγματα για ε, το τραγούδι και, και τη μουσική και όχι μόνο, έτσι γράφουν για πάρα πολλά πάρα πράγματα το μέλη του Music Heaven. Νομίζω είναι ένα site το οποίο είναι must για όλους του μουσικόφιλου, τουλάχιστον στη χώρα μας. Πάση περιφτώσει την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και το live του Music Heaven, το 8ο live του Music Heaven στη Μεθοδία, αλλά το ε, εγώ που στάσεις φυσικά δεν μπορείς να παρεμβρεθώ, αλλά σιγά σιγά εδώ στο Music Heaven έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν κάτι βιντεάκι, κάτι φωτογραφίες και όσοι πήγατε εκεί πέρα, νομίζω περάσατε ε, καλά, και αν είσαστε συνδεδεμένοι και μεσαγούτε παράστε και από εδώ να μας πείτε τη γνώμη σας και τις ε, εντυπώσεις σας. Μακάρι να γίνονται συχνά τέτοιες μουσικές συναντήσεις και μακάρι να καταφέρει και η κουμπή κάποια στιγμή να παρευρεθεί, α, σε, να βρεθεί σε ε, αυτές. Εν πάση περιπτώσει το live ήταν ε, Νομίζω 13 σχήματα κατά την εμφάνισή του σε μια γνωστή μουσική σκηνή στην Αθήνα. με οραίο τρόπο για ένα, μια ιστοσελίδα, ένα ιστότοπο που ασχολείται με τη μουσική να δει τέτοια πράγματα. Με ξεχνάτε και τον διαγωνισμό του Music Heaven που ανέδειξε κάποια ε, κομμάτια. Κατά τη γνώμη μου, ε, ως διαφωνείτε στον επόμενο διάγωνισμο μου, μπορείτε να ψηφίσετε κάποιο άλλο ε, είδος μουσικής. Εν πάση περιπτώσει, ε, ε, αρκετά σας κούρασα προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας για σήμερα, πάλι όπως είπαμε, το Σούμπαρντ. από το κομμάτι του Ανσίλβια, το τραγούδι, από το Φραντ Σούμπερτ, είπαμε είναι γνωστή η προτιμήση του Σούμπερτ στα, στα τραγούδια, να το πω έτσι και μας έχει δώσει ε, υπέροχα δείγματα της, ε, της δουλειά του και ελπίζουμε με αυτά να, και με που θα παίξουμε να σκρατούσουμε μια ευχάριστη ε, συντροφιά όπως είπαμε έχουμε απόλυτη γκάμα του ε, τραγουδιών του Σούμπερτ και ε, θα δούμε τώρα πως θα ε, τα ε, πως θα καταφέρουμε να παίξουμε να το πω έτσι λοιπόν ε, εν πάση περιπτώσει πάμε να να δούμε λίγο τα βιβλιοφιλικά ε, μας, να πάμε στα βιβλία μας, να δούμε, έλατε καταρχάς όπως είπα, έλατε στα μέσα κοινωνικές δικτύωσης έλατε στο ε, facebook, έλατε στη ζήτη του σταθμού και πείτε μας τι τις άρεσε να διαβάσετε αυτό τον καιρό. Εγώ, στην προηγούμενη εκπομπή, όσοι την ε, ακούσατε, είτε ζωντανά είτε μες τους ογγράφες, να πω ότι οι των εκπομπών ανεβαίνουν στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook και στη, όσοι μέχρι και στο Google+, ανεβαίνουν και εκεί πέρα. Έτσι κι είναι πάντως τα ελεύθερα διαθέσιμες μέσω της εξαιρετικής δουλειάς που κάνει το Internet Archive. Έτσι λοιπόν, ε, όσοι ακούσατε την προηγούμενη εκπομπή, θα ξέρετε ότι ε, διαβάζω, συμμετέχω στις σε κάποιες αναγνωστικές προσκλήσεις, φαίνεται στο ε, Goodreads, όπως κάθε χρόνο, φέτος συμμετέχω και στο Readathon, το, την αναγνωστική πρόκληση του So Much Reading, έτσι, και και χαίρομαι που βλέπω πάρα πολύ κόσμο να συμμετέχει και να, του, και να δίνει προτάσει. Ανακαλύπτουμε και καινούργια βιβλία τα οποία είναι πώς να το πω Μπαίνουν στη λίστα μετά προ ανάγνωση και ναι, αυτό είναι ένα θέμα που το ε, συζητήσαμε εδώ πέρα όσοι παρακολουθείτε τα group στο Goodreads ε, θα ε, λέγαμε ότι είναι ένα θέμα που επανέρχεται ε, συχνά και συχνά δεξοποστητεί στα ελληνικά group στο, στο Goodreads ε, ε, συμμετέχω σε αρκετά 3-4 γκρουπ ε, και ένα θέμα που επανέρχεται ε, συχνά πυκνά είναι ε, πόσο μεγαλώνει κάθε φορά η λίστα με τα ε, προσανάγνωση να το πω έτσι, ή αλλιώ η λιστα με τα ε, αδιάβαστα. Ε, και οι περισσότεροι βλέπουμε σιγά σιγά τη λίστα να, ε, να μεγαλώνει και αντί να να μην και να διαβάζουμε γιατί ναι από ε, ένα σημείο και μετά ε, ε, αρχίζεις και ε, ε, βρίσκονται να, να μαζεύει βιβλία ε, ε, που βρίσκεις κάτι που σε ενδιαφέρει ηθικά να το βρίσκεσαι σε κάποια καλή τιμή σε κάποια από τα ε, γιατί όχι και στα βαζάρια αλλά κυρίως στα βιβλιοπολία με τις προσφορές που ε, παίζουνε και ευτυχώς δηλαδή που υπάρχουν και οι προσφορές ε, όλο και κάτι θα σου αρέσει όλο και κάτι θα βρεις καλή τιμή θα το αγοράσεις, θα το ακούσεις από ένα φίλο και σιγά σιγά μαζεύονται οι λίστες με τα διάβαση. ένας φίλος εδώ στο Goodreads νομίζω στο group, ναι, στο group ε, με τους βιβλίους Colts μας ε, έλεγε ότι ε, έχει βρεθεί με πόσα έχει πει, περίπου του 40, 37 με 40, διάβαστο αν θυμάμαι καλά, βιβλία έχει συγκεντρώσει. Ε, βιβλία ε, σε φυσική μορφή να σημειώσω, γιατί αν σας και τα βιβλία, τα οποία είναι σε ηλεκτρονική μορφή, εκεί πλέον δεν εξεφεύγουν πάρα πολύ τα νούμερα. Ε, και κάπως έτσι βρέθηκε και αυτός ο φίλος ο οποίος έχει διάβαστα ε, λίγα ε, μάζεψα από προσφορές λίγα τα βρήκε σε τιμή ευκαιρίε, ε, κάνα δύο που τα ε, που τα πρότεινε κάποιος ή του τα έκαναν δώρο και έτσι βρέθηκε με καμιά σαραδεριά τα οποία περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους για να διαβαστούν κάτι αντίστοιχο γίνεται και στα ε, δικά μου ταράφια να πω δεν έχω το να ε, καταμετρήσω πόσα είναι τα προσανάγκωνος ανάγνωση ε, δε, γιατί το, το πιθανότερο είναι το μόνο που θα καταφανθώ θα ναι, να εννοούσαν. Τόσο διαβάζω ε, με ένα αριθμό, το έχουμε ξαναπεί αυτό, διαβάζω με ένα αριθμό που με ευχαριστεί, διαβάζω για να μάθω, διαβάζω για χαλάρωση αν θέλετε, ε, γιατί μου αρέσει, γιατί με τραβάει, δεν διαβάζω ε, καταναγκαστικά, να το πω έτσι, ε, δεν διαβάζω για να διαβάζω, μερικοί μπορούν και το κάνουν αυτό ή και δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό, ε, εγώ δεν... Ε, Ασχολούμε να το πω έτσι, αν δεν μπορώ, δεν διαβάζω, δεν το κάνω για καταναγκασμό. Ε, βέβαια, έχω έναν άλλο πολύ κοινό τους αναγνώστε για καταναγκασμό. Με ε, δύσκολα θα αφήσω βιβλίο μισοδιαβασμένο, δηλαδή άπαξη και το αρχίσω, όσο και αν δεν μου αρέσει, όσο και, με όσο και αν αυτό, θα το παλέψω μέχρι το τέλος. Βέβαια, μετά θα το θάψω σε εισαγωγικά, τελευταία, προσπαθώ, προσπαθώ να μην δει πάντοτε, θα κάνω την αντίστοιχη κριτική μου, στα... ανάλογα συνήθως στο Goodreads, αλλά και σε άλλα ε, μέσα που συμμετέχω. Ε, αλλά κάπου εκεί, ναι, για να το ελάχιστα βιβλία νομίζω, ούτε καν θυμάμαι, φανταστείτε, ε, να έχω πότε το τελευταίο βιβλίο που, δεν, που το άφησα στη, στη μέση. Ε, βέβαια, εντάξει, σε σειρές, ναι, σε σειρά δεν μου αρέσει κάποιο ε, βιβλίο δεν, και αυτό δεν θα διαβάσω όλη τη σειρά, ναι. Θα διαβάσω το πρώτο, α, άντε το δεύτερο, μόλις θα χαλάσει σειρά παρατάω και το δύο εκτός, εντάξει, να κάνει κοιλιά ή σειρά, άλλο να ε, χαλάσει ε, τελείω ε, είναι, είναι δύο διαφορετικά ε, πράγματα και ναι, ε, δεν είναι για να το ε, για να το παρατήσουμε, να το πω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουν να γίνεται καταναγκασμός ή η ανάγνωση ε, το κάνω και ευχαρίστηση είναι το χόμπι μου και γενικά αυτό το πρωί και εσάς ε, ότι το κάνετε κατανακαστικά καλό είναι να το ξανασκεφτείτε μήπως πρέπει να το κάνετε με άλλο τρόπο ή μήπως ήρθε η ώρα να βρείτε ε, κάτι άλλο για να συνεχίσετε δεν είναι κακό, δεν είναι τροπή να παραδεχόμαστε ότι κάτι έχει κλείσει ε, το, τον κύκλο του ότι πρέπει να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, να πάμε παρακάτω. Ε, το βλέπετε συμβαίνει συχνά, συχνά συμβαίνει καθημερινά παντού σε ό,τι έχει να κάνει με τα ε, ανθρώπινα. Οι άνθρωποι αλλάζουν, η ιστορία τρέχει, οι καταστάσει αλλάζουν ε, και καλό είναι να αλλάζουμε κι εμείς, να, να μένουμε ε, με μονή ε, προσκολλημένοι κάπου να. Ε, χτυπάμε το κεφάλι μας στον τείχο να το πω έτσι ε, δεν νομίζω ότι κερδίζουμε κάτι εν πάση περιπτώσει αν διαφωνείτε ή οτιδήποτε ε, ευχαριστώ να έρθετε να μας το πείτε να διαφωνήσουμε παρένα να συζητήσουμε παρέα του διαλόγου αυτή άλλωστε πάμε να το επόμενο κομμάτι μας Steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht. κύκλο τραγούγιων του Σούμπερ Wintreise θα συγχωρήσετε τα γερμανικά μου ε, τα ανύπαρκτα γερμανικά μου ε, πιστεύω οι πιο ε, καταρτισμένη περί τα μουσικά εδώ μέσα θα ε, καταλάβατε περί ποιο περί πρόκειται εν εδώ πέρα ε, Είμαστε κυρίως για να μιλήσουμε για βιβλία έτσι και γιατί όχι, αλλά συνοδεύει και τη μουσική και τα διάβασα στα πια είναι η λύση. Να καλησπέρασου, να καλησπέρασου και τη φίλη μας στη Σπυρού από το spoiler alert GR, η οποία μας ακούει και αυτή και όπως μας ε, σχολείες και στο, στο facebook. Ε, μεγάλη κουβέντα τα διάβασα <συσολίες> λύσεις υπάρχουν. Καλή ερώτηση, μου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ε, ε, λύσει για τα αδιάβαστα. Όποιο ε, έχει κάτι να προτείνει, α Έχω μια. Εντάξει, υπάρχουν διάφορε προτάσει και λύσει που θα μπορούσε να πει κανεί. Δεν ξέρω κατά πώ είναι εφαρμόσιμε. Ε, μια πρόταση θα ήταν να επιστρέψουμε στην πρώτη του διαδικτύου, να το πω έτσι, εποχή Α, και κατά προτίμηση να απομονωθούμε κάπου χωρίς πολλά, πολλά βιβλιοπολία και τέτοια και έτσι να <laughs> μην έχουμε ε, ενημέρωση για το τι γράφεται και το τι διαβάζει ο κόσμος και έτσι να μην στον πειρασμό να διαβάζουμε ε, λίγα και επιλεγμένα. Ναι, λίγο δύσκολο αυτό. Το άλλο δυστυχώ ανέφικτο είναι να κερδίσουμε ένα καλό jackpot σε κάποιο τυχερό παιχνίδι ε, και να τα παρατήσουμε όλο και να αφοσιωθούμε στην επαγγελματική, να το πω έτσι, ανάγνωση βιβλίων όλη μέρα. Αλλά και πάλι πολύ φοβάμαι ότι η παγκόσμια βιβλιοπαραγωγή είναι τέτοια που δεν νομίζω ότι θα κάνουμε ε, και ιδιαίτερη πρόοδο. Πάντα θα υπάρχει κάτι το οποίο θέλουμε να διαβάσουμε και δεν ξέρω πόσοι από εσά έχετε φτάσει στο συμπέρασμα ε, ότι. Και αν έχετε φτάσει, πόσο έχετε με το γεγονό ότι ε, θα υπάρχουν πάντοτε βιβλία που δεν θα μάθουμε ποτέ ή θα υπάρχουν πάντοτε βιβλία τα οποία δεν θα ε, διαβάσουμε, δεν θα προλάβουμε, δεν μπορέσουμε να διαβάσουμε και θα υπάρχουν και αριστοποιημένα για τα οποία. Πολύ πιθανό δεν μάθουμε ποτέ ε, την ύπαρξη, δεν μάθουμε <laughs> πολύ αργά, να το πω έτσι. Ε, πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται με τα διάβαση. Βέβαια, εντάξει, για να δώσουμε και στους ακροτές ε, κάποιες πρακτικές ε, συμβουλές. Ε, και δεν ξέρω αν ετοιμάζονται εκεί πέρα και στο spoiler κάνει ένα τέτοιο άρθρο για ε, πρακτικές συμβουλές για να μη αφηλήσει στα μεταδιάβαστα καλό είναι να βάζουμε λίγο να γίνεται ένα ξεκαθάρισμα όπως είπα και να βάζουμε και μία ε, σειρά να το πω τάξε, να το πω στο, στην ανάγνωσή μας πιστεύω θα μας κάνει πιο ε, και δεν είναι ο σωστός Όρο όρος, να παραγωγικούς ε, εισαγωγικά. Α, πιο χαλαρούς αν φιάλετε αναγνώστες. Πάση περιπτώσει, κάπως ε, έτσι, που ε, μπορώ να πω, είναι καλό είναι να μην παρασυρώμαστε. Ε, ε, ειδικά, όσοι ασχολούνται με την ηλεκτρονική αναγνώση, η ευκολία ε, απόκτησης ε, ηλεκτρονικών βιβλίων ε, και πραγματικά πολύ καλές τιμές ε, τουλάχιστον στα ξένα βιβλία που μπορεί να βρει κανείς, αλλά και τα πάρα πολλά δωρεάν δείγματα βιβλίων και λοιπά που μπορεί Έντονα, που μπορεί εύκολα να εντοπίσει κανείς στο διαδίκτυο. Ε, δημιουργούν τάσεις, αυτό που θα λέγαμε στα ελληνικά, από θησαυρισμού. Μαζεύουμε, μαζεύουμε βιβλία, τα οποία α, στην ουσία χωρίς πολύ σκέψη, αν θα τα διαβάσουμε ποτέ, είναι η ευκολία. Και κυρίως που μας κάνει με το Βέβαια κάτι αντίστοιχο κάνουμε και με τα χάρτενα βιβλία. Ε, οι σχέση μας, έχουμε πει και σε άλλες προβλές, ότι η σχέση μας με τις βιβλιοθήκες α, δεν είναι και οι καλύτερες, τουλάχιστον ε, σας δείχω, επομένως στο, ε, στο σε εμάς, τουλάχιστον περισσότερο σημαίνει διαβάζω σημαίνει αγοράζω και διαβάζω, ενώ α, σε, τουλάχιστον για, ε, αν όχι για τα πιο ευπόλοιτα βιβλία, τουλάχιστον για τα πιο και μεγάλη γάμα το βιώνω σε άλλε χώρε το διαβάζω σημαίνει το από και το διαβάζω έτσι μόνο είναι και το κόστο που ίσω μας εγκρατεί ο Jackpot συμφωνεί και η εδώ πέρα δεν ξέρω και πόσοι άλλοι θα συμφωνείτε το Jackpot είναι η λύση αλλά Είπαμε, λίγο διαχείριση, δηλαδή ε, όχι με το που θα δούμε κάτι αμέσως κοιτάζουμε να το αποκτήσουμε, κάνουμε λίγο μια αξιόλωση, να δούμε, ε, βάζουμε, τουλάχιστον την περίεψη, βρε αδερφέ, και βάζουμε δύο γονόμες, προσπαθούμε να δούμε αν θα μας αρέσει ή όχι, και μετά να το βάλουμε στα, ε, στα υπόψη μας. Δεν έχει νόημα, ε, δηλαδή δεν είναι ε, ότι φέρνω από το ίντερνετ, ότι... Η σελίδα επισκεφτούμε, τσάκ να τη βάλουμε στους σελίδουδείκτε αν είναι μια στοσελίδα που δεν πολύ κάνουν κάθε στοσελίδα που επισκέπτεται τάκ τάκ στους σελίδουδείκτε και δείξαμε μετά ότι πάνε κάποιες στοσελίδου και βλέπουμε σελίδε που, Δηπούλει, αυτό, σελίδε βλέπουν που έχουν πάρει επισκεφτεί μια φορά όλοι και όλοι επομένω κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνουμε και ε... με ε... Ε... Ε... Ε τέλος, δεν ξέρω ναι ε, ε, άκου ποιος μιλάει τώρα που άστα, τα vez, neighbor, τα διάβαση είπα δεν τολμάω να τα μετρήσω έχω για τα ηλεκτρονικά βιβλία που έχω πει, αυτό θέλω να το να δω, ξέρετε μας και και τα και τα μέσα όπως το Google Books που χρησιμοποιώ και τα άλλα με τα δωρεάν δείγματα και λέω, να βάλω και αυτό σε υπόψη να βάλω και αυτό σε υπόψη να διαβάσω το ανεκεφάλου και εντάξει ποτέ δεν καταφέρω να το διαβάσω. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει τόση σημασία. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. με το Elegesang number 1, το πρώτο από ένα κύκλο τραγωδιών, ε, το οποίο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο ε, κύκλο τραγωδιών του Σούμπερτ, στον κύκλο ε, τώρα συγχωρεί γερμανικά μου, Fräulein Amte, ε, η δε στη θάλασσα, κάνω λάθος, το οποίο βασίζεται φυσικά στο. Έργο του Σαλ Γουόρτερ Σκοτ, Lady of the Lake, η κυρά της λίμνης. Έτσι, πολλοί έχουμε ξαναβάλει στο παρελθόν κομμάτια που έχουν εμπνευστεί από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε στο Red Music Heaven. Ακούτε την εκπομπή Ex Libris και συζητάμε για τα βιβλία και την ανάγνωση. Και πιάσαμε ένα δύσκολο θέμα. Προηγουμένως συζητούσαμε για τα αδιάβαστα βιβλία που συγκεντρώνονται και το πόσο εύκολο είναι να γίνουμε ε, αποθησαυριστές, να το πω έτσι ε, βιβλίων ε, Ναι Τα θέματα είπαμε όπως είναι να μην μα γίνεται το πιστεύω αυτό ότι καλό είναι να μην γίνεται καταναγκασμός ε, είπαμε καλά τα βιβλία καλή ανάγνωση ε, μαθάνουμε πράγματα ε, ε, κάνουμε και καινούργους φίλους όπως ο κόσμος έχω γνωρίσει μας αυτά τα βιβλία ε, και με την ενασχόλησή μου με, με τα κοινωνικά δίκτυα των βιβλίων. Αυτό ναι είναι γνώσεις, αλλά ε, όχι και να ε, νομίζω χάνεται τη μαγεία. Ε, πρέπει να προσκήσουμε ένα βιβλίο, πρέπει ε, να έχει μια μαγεία αυτό το πράγμα, να, να θέλεις, να δει τι λέει, να μπει στον κόσμο, να έχει την περιέργεια αυτό. Όχι, δεν πρέπει να γίνεται, κατά τη γνώμη μου, ένα νούμερο ακόμα να βάλουμε ένα ακόμα βιβλίο στο, στο πορτοφόλιο μας, να πούμε ότι το διαβάσαμε και αυτό. Ε, δεν έχει νοήμα να λες ότι διάβασα κάτι για μόνο και μόνο επειδή το διάβασα. Ε, νόμιζα, το είχαμε, το είχαμε πει ένα, ε, και σε άλλε εκπομπέ το έχουμε αναφέρει και στην προηγούμενη το είχαμε πει ότι... Ε, Όλα αυτά, οι αναγνωστικέ προκλήσεις, οι ρυθμοί, το βιβλίο κλπ, είναι ένα παιχνίδι, να το πω έτσι, έτσι, για να έχουμε κάτι να συζητάμε, κάτι να παρακινούμαστε, αν θέλετε, και όχι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν μέτρο της αναγνωστικής μας, α, πώς να το πω, δινότητας της αναγνωστικής μας επιτυχίας, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα που δεν πιστεύω ότι υπάρχει, Προσωπική η σχέση που έχει ο καθένα μα με το βιβλίο, με την ανάγνωση και ε, πραγματικά ναι, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι είναι η πιο, ε, η πιο κοινωνική μοναχική δραστηριότητα το διάβασμα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το φιολόγημα έχει καμία στέκη. Καθόλου, αλλά ε, είναι κάτι το οποίο πραγματικά δουλεύει εσύ με το βιβλίο, με το συγγραφέα του βιλίο, να το πω έτσι, ε, δουλεύει φαντασία σου, δεν δουλεύει προφανώς ε, σε κανέναν άνθρωπο με τον ίδιο τρόπο η φαντασία, ε, και, αλλά παρόλα αυτά... Ε, μας δημιουργούν συνεχίμαστε στα βιβλία το οποίο μιλάμε θέλουμε να τα συζητήσουμε με άλλους ανθρώπους θέλουμε ε, μας δίνει η αφορμή να γνωρίσουμε κόσμο να μάθουμε τις απόψεις τους να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε έτσι και η διαφωνία μας το παιχνίδι είναι ε, αρκεί να γίνεται φυσικά όπως είπαμε με όρους σωστούς και ε, κόσμι να είναι διάλογος και όχι ε, μονόλογος ε, είναι okay. λίγο ε, που θα το πω έτσι λεπτά αυτά τα θέματα και αν θυμάστε και στο παρελθόν το έχουμε σχολιάσει και έχουμε κάνει εκπομπές για τα θέματα αυτά για τα θέματα της ελευθερία του λόγου πόλα απ' όλα έτσι, τα θέματα των απόψεων των αντιλήψεων δεν νομίζω ότι οφείλει κανένα να δεμονοποιούμε σε εγγραφείς βιβλία, καταστάσεις ή από στο καθενός είναι ή μπορεί ένα βιβλίο το οποίο εσείς να θεωρείτε ε, καθοριστικό για τη ζωή σας να μην ε, ε, έχει μην το ξέρει κανένας έτσι. και αντίθετα βιβλία τα οποία είναι best seller, να το πούμε ευκολίτα που το λένε είναι η διάσημα βιβλία, κλασικά βιβλία ε, μπορείς ας να μην είχαν να πούνε τίποτα Έτσι, είναι πάρα πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία έχουν σχετίζονται με την πρόσληψη ενός βιβλίου μιας ιστορίας, μιας διήγηση από καθέναν από εμάς αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ε, μια διαδικασία, α, να μην τη χαρακτηρίσω μεταγωγή έτσι, είναι μια διαδικασία η οποία... Ε, Είμαι, έχει έντονη την κοινωνική διάσταση, δηλαδή υπάρχει άλλη διαδικασία που να είσαι τόσο απομονωμένος γιατί πραγματικά είναι ένα βιβλίο που σου συνεπαίρνει, ένα βιβλίο που ε, σε τραβάει πάρα πολύ έχει και την τάση να σε απομονώνει, να χάνεται γύρω ο και να βυθίζεσαι, όπως λέμε, στις σελίδε του αλλά παράλληλα αυτό το ίδιο βιβλίο που σε απομονώνει από την τρέχουσα πραγματικότητα ε, σου ανοίγει τους ορίζοντες έτσι, σε, βάζει, σε βάζει να σκεφτεί σε βάζει μια διαδικασία δε δηλαδή κανένας σου άρεσε πολύ και θέλεις να το συζητήσει ή να μοιραστείς αυτοί την ανακαλύψεις εισαγωγικά με άλλο κόσμο σε βάζει σε μια άλλη διαδικασία σε μια διαδικασία που πρέπει να εξωτερικεύσεις που αναγκάζεσαι για να μπει, να εξωτερικεύσεις αυτά που νιώθει. Ε, μπαίνεις ε, στη διαδικασία να συζητήσεις, να διελεχθείς με άλλους ανθρώπους, να αναπτύξεις επιχειρήματα και μπαίνει στη διαδικασία να αρχίσει να σκέφτεσαι. Ε, αν ε, όλοι ε, σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο, έτσι, ε, και σε κοινότητας, μέλος μιας κοινότητας. Και δεν ξέρω για εσά που συμμετέχετε στα κοινωνικά δίκτυα των βιβλίων ή σε λέσεις γιατί όχι κατά πόσον το νιώθατε αυτό νιώθατε μέλη μιας κοινότητας να το πω έτσι βέβαια μιας πολύ χαλαρής κοινότητα, αλλά όλοι όσοι είμαστε συστηματικοί αναγνώστοι βιβλιοφίλοι θεωρώ Οπλά έχω γνωρίσει εγώ. <laughs> ε, ότι νιώθουμε ότι ε, μα ενώνει κάτι και α μην έχουμε ε, συναντηθεί ποτέ και α είναι τελείω διαφορετικέ συνθήκε μα, οι εργασίε μα, ε, το background μα να το πω. Έτσι, ε, το υποβαθρό μα, οι ε, ιστορίε μα, αν θέλετε, είναι τελείω διαφορετικέ. Ε, θα ε, είναι μία. Ε, ε, μια αίσθηση περισσότερο ότι ε, έχω κάτι κοινό με, κάποιον, με κάποιους άλλους ανθρώπους, με κάποιον άνθρωπο και αυτό είναι πραγματικά κάτι τουλάχιστον για μένα. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και κάτι που με κάτι μάθω να ασχοληθώ και λίγο και με αυτή εδώ την εκπομπή ας πούμε, θεωρώ ότι κάτι είχα να μοιραστώ και με τους υπόλοιπου και πιστώ και εσείς λίγο πολύ Έ, έτσι αισθάνεστε αρκετά τα όμως πάμε στο δεύτερο α, από αυτού του κύκλου Schlunger soll ich decken? Träume nicht, bin so das ja könnte dich erweben, das ja könnte dich erweben. Και αυτό ήταν το Ellens Gezang νούμερο 2 του Franz Σούμπερτ. Να θυμίσω ότι σήμερα οι μουσικές όλες οι επιλογές είναι του Franz Σούμπερτ. Κυρίως τραγουδία του ε, όπου και ειδικευόταν και του Άρεσαν πολύ του Φραντ Σούμπερτ. Και αυτό με αφορμή την α, επέτειο σαν σήμερα της γέννησης του 1797 του μεγαλού αυτού συνθέτη του παραγωγικότητος του συνθέτη που δυστυχώς καθώς έφυγε νέος από τη, α, από τη ζωή και ήταν μια α, έχει ένα ακόμη α, τραγούδι που πάρα πολύ γνωστό, αυτός ο κύκλος που θα το ακούσουμε στη συνέχεια μόλι ε, επανέλθουμε. Ε, είμαστε εδώ στο ηνεκο στο Radio Music Heaven. Είναι ε, ένα σε ζητούσαμε για τη σχέση με τα βιβλία και παράδειγμα διαλόγου, όσοι είστε και μας παρακολουθείτε με τους, στους και εκεί που ξαφνικά συζητούσαμε για τη λογοτεχνία του Φανταστικού κάπου αρχίσαμε να συζητάμε και το θέμα θερσκεία που το πιάσαμε με αφορμή κάποιες πως το πω τάσεις αναφορές μάλλον κάποιε ε, σε βιβλίο φαντασίε ε, με αφορμή κάποιε θρησκείε φανταστικέ σε φανταστικό κόσμο ε, και παραλληλισμού, και ε, το πώ απεικονίζονται ή πόσο άνετα μπορεί κάποιο να αισθάνεται με τέτοιε αναφορέ. Και γίνεται ένα ε, και στο Google Trends, στο, στο, στο Google Scholar, και γίνεται ένα πολύ όμορφο διάλογο, όπω είπα, ε, όπου διατυπώνουμε τι ε, απόψει μου και πολιτισμένα έτσι. Γιατί ξέρετε, η ε, θρησκεία είναι από κοινά τα θέματα, τα οποία αν τα δείτε να τα συζητάνε σε επίπεδο ε, Facebook, να το πω έτσι. Χωρί να θέλω να δείξω το προσφυλέ μέσω κοινωνική δικτύωση, αλλά ε, για, για να, άμα το συζητήσουμε σε επίπεδο Facebook, βλέπετε, νομίζω έχετε αντίληψη περισσότεροι ε, που πηγαίνουν ε, συνήθω τέτοιου ε, συζητήσει. Ε, εδώ πέρα της πληροφών μια χαρά ε, συζήτηση γίνεται χωρίς να έχουμε ούτε φανές, ούτε ε, εστερίες, ούτε αυτοσύζητα ε, με δρόμο και πολυσμένα τις ε, ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει κάποιον η, ε, η αφήγηση, η απεικόνηση κάποιων τι μπορεί να σημαίνει για το καθένα κάποια αναφορά για να γνωρίζει κάποια αναφορά σε βρισκεί και τέτοια ε, εντάξει είπαμε έχουμε θέλω να πιστεύω το λέω και το πιστεύω αυτό ότι οι άνθρωποι που ε, διαβάζουμε διαβάζουμε μερικά και διαβάζουμε ε, με αιτία για να παραφράσω κι εγώ εν πάση περιπτώσει. Που ε, έχουμε ανοιχτούς τους ορίζοντες μας. Δεν ξέρω, είναι ε, τώρα ξέρω, είναι και λίγο στο το ερώτημα, το γνωστό ερώτημα το έχω και την κότα. Ε, δηλαδή οι άνθρωποι που διαβάζουν έχουν ανοιχτούς ορίζοντες ή οι άνθρωποι που έχουν ανοιχτούς ορίζοντες ε, ανοιχτά μυαλά, να το πω αλλιώς. Διαβάζουν περισσότερο. Ε, νομίζω είναι λένε δε τα αυτά. Είναι λίγο δύσκολο να απαντηθεί. Γιατί όσο περισσότερο διαφάζει και όσο εντρυφεί και έλυσε λίγο πιο δύσκολα, ε, τόσο περισσότερο ανοίγουν και οι δικοί σου ορίζοντες, Το οποίο φυσικά δεν είναι καθόλου. <συσκλή> <συσκλή> Συνόμη, ε, δεν είναι καθόλου κακό. Έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι να είμαστε ε, πώς να, το πω, ε, να είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε να διαβάζουμε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ε, υπάρχει δεν ξεπαθούν ρολόσμο τοπίο δεν χρειάζεται, δεν σφάνησε το πούμε αυτά που πιστεύεις με αυτά που σου αρέσουν ε, ανώδυνα. Ε, Υπάρχουν σματα ανώδυνα. αλλά ε, Καλό είναι, πιστεύω, το μεγάλο βήμα α, στην ζωή, να το πω έτσι, στην αγνωστική ζωή κάθε βιβλιοφίλιο κανέναν γνώστη, είναι όταν α, ξεφεύγουμε από αυτό που οι εγγλωσάξονες λένε πολύ επιτυχημένα, από το, α, από το comfort α, zone. Ε, στα ελληνικά, πιστεύω, το σωστό, όρος θα ήταν ζωνιευεξίας <laughs> ίσως. Ε, δηλαδή, όταν ξεφεύγουμε από... Εκεί που αισθανόμαστε άνετα. Ε, και δηλαδή όταν διαβάζουμε πράγματα τα οποία, με τα οποία εμεί δεν αισθανόμαστε. Α, πράγματα που ούσως μας στενοχωρούν. Πράγματα που α, είναι διαφορετικά από αυτά που έχουμε μάθει ή που θέλουμε να πιστεύουμε Διαφορετικά από τα συμπεράσματα α, που έχουμε καταλήξει. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολύ ε, λεπτό και, και δύσκολο έτσι, θέμα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλό και δεν είναι κάτι το οποίο ε, μπορούμε να κάνουμε. Και ε, έχουμε... Ε, Πολλά παραδείγματα και δεν ξέρουμε όλοι μας, νομίζω, πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ε, και νομίζω είναι αυτό που διαφοροποιεί εμάς, που μας αρέσει και ασχολούμαστε με το βιβλίο και με την άγνωση από, τους, ε, από πολλούς που μπορεί να διαβάζουν, αλλά ε, το βλέπεις ότι δεν έχουν ιδιαίτερη στις με το βιβλίο ότι δεν έχουν ξεφύγει ποτέ από, το, από, από εκεί που αισθάνονται το comfort zone, δεν διαβάζει κάτι που να τους ε, Πώς να το πω έτσι, ε, που να προκαλέσει αυτά που πιστεύουν κάτι που να τους ε, βάλει σε μια διαδικασία. Δεν μου διαβάσει κάτι το οποίο έστω και ε, ε, υποψία να έχουν ότι μπορεί και να μην τους... Ε, και να μην τους αρέσει ε, και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι είναι, υπάρχουν, υπάρχει ένα γνωστικό κοινό το οποίο είναι προσκολλημένο και εδώ στην Ελλάδα το βλέπουμε έτσι, πάρα πολύ χαρακτηριστικά προσκολλημένο σε δυο-τρεις συγγραφεί που όλοι γράφουν παρόμοια α, πράγματα με παρόμοιες α, ιστορίες ε, αυτό που <σταλάβει> θα λέγαμε Εύπεπτες κατά βάσης ιστορίες ή έστω κύδερα κρύβρεχτες. Η εστω και είναι ανώδυνα κρύβρεχτες. κρυβρεχτες ετσι κάτι σαν Άρλεγγιν πιο με ωραίτερο περιτύλιγμα. Όχι τίποτα με τα συμπάστα έστω τα όλα τα άλλα. Ναι, εντάξει, δεν είναι... Ε, δεν είναι. <laughs> Γίνομαι κακός. Ε, εντάξει. Αγάπα, λέει τον παρουσιαστή σου με τα <laughs> ελαττώματα του. <laughs> Τέλο πάντων, να κλείσει και το Γιώργο το GMAS, το οποίο έχει την επόμενη εκπομπή. Σε μια ώρα θα είναι μαζί σου που τελειώνει το εξήλιο. Να σε κρατήσει παρέα. Και πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο από αυτό το κύκλο τραγουδιών. Thank you. Και ήταν το ΕΡΕΣΚΙΣΑΚ νούμερο 3, πολύ πιο γνωστό βέβαια, σαν ΑΒΕΜΑΡΙΑ του Σούμπερτ. Εδώ βέβαια σας έκανα λίγο <laughs> έκπληξη να το πω, έτσι, προτιμήσα μία ορχιστρική εκτέλεση και όχι με λόγια, γιατί εντάξει, ε, το, ε, έχει παίξει πάρα πολύ και να παίξουμε λίγο διαφορετικά, να διαφοροποιηθούμε λίγο, έτσι. Αν ε, και δεν ξέρω βέβαια, κατά πόσο έχει νόημα, γιατί δεν νομίζω ότι είναι και πάρα, πάρα πολλές εκπομπές που παίζουν κλασική μουσική στο ελληνικό ραδιοφωνο και δι, το διαδικτυακό. Εντάξει, σε αντίθεση με το εξωτερικό βέβαια, εντάξει, τι να κάνουμε. Ε, πρώτο πουρούμε. και νομίζω ότι ε, είμαστε και οι μοναδικοί σχέδικοι εκπομπής των... Ε, στο music και heaven ε, ω προ τι ε, μουσικέ επιλογέ πάντων ε, δεν έχει αυτό καμία σημασία σημασία έχει εσεί οι ακροτέ αν ε, περνάτε καλά να σα αρέσουν αυτά τα οποία α, παίζουμε και κυρίω αυτά για τα οποία συζητάμε στην εκπομπή γιατί είμαστε μια εκπομπή για συζήτηση είμαστε μια εκπομπή για το βιβλίο την ανάγνωση και πρώτα από, για τους αναγνώστες έτσι το ξεχνάμε αυτό ο αναγνώστης είναι πάντα στο επίκεντρο τέλος <σθέσε> πάντων αρκετά με αυτά την εβδομάδα που μας πέρασε τελείωσα πήγε καλά ο Ιανουάριος έξι βιβλία ε, συμπλήρωσα αυτό τον Ιανουάριο ε, τελείωσα άλλο ένα πολύ ε, ωραίο κατά την δική μου ταπεινή άποψη βιβλίο ε, Δυστυχόμως από όσο το έψαξα, δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, αλλά ε, υποθέτω ότι οι περισσότεροι λίγο πολύ ε, αγγλικά γνωρίζετε, γιατί κοιτάξτε, για να ακούτε διαδικτυακό ραδιόφωνο σημαίνει ότι λίγο πολύ ε, με το ίντερνετ ε, δραβερίζεστε να το πω έτσι και ε, ε, αν φτάνετε σήμερα να ακούτε διαδικτυακό ραδιόφωνο και να ακούτε αυτή την εκπομπή σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα μια γνώση αγγλικών την έχετε. Και μην τρομάζετε δεν είναι ανάγκη να είστε καθηγητές αγγλικών για να διαβάσετε ένα βιβλίο ε, στα αγγλικά. Ε, έτσι, δεν μην αφήσετε κανένα να σας πει γι' αυτό ότι πρέπει να έχετε το α, β ή γάμα ε, πτυχίο για να μπορέσετε να διαβάσετε στα αγγλικά ε, από όποιους γνωρίζεις τυχεώδια αγγλικά. Να διαβάσει η βιβλία στα αγγλικά είναι, είναι ανάγκη όπω και στα ελληνικά. Ε, Παρόλο που οι περισσότεροι ξέρουμε ελληνικά από πολύ καλά έω άριστα, έτσι, ε, ή και καλά μερικέ φορέ, ε, δεν νομίζω ότι η γνώση μα των ελληνικών μα έχει αποδείξει να διαβάσουμε ε, ένα ε, βιβλίο. Έτσι, και ε, βέβαια, δεν συζητάμε ε, μην περιέχεστε με την σχολική προσέγγιση των βιβλίων. Ότι και καλά πριν να αναλύσετε το βιβλίο να βρείτε τα γραμματικά φαινόμενα που λένε και οι συμπαθείς κατά όλα τα άλλα φιλόλογοι είναι ότι θα πρέπει μετά να αποδώσετε περιληπτικά το νόημα ή να γράψετε την περιλήψη και ανάθεμα, αν, ξέρει, αν μπορεί κανείς να μου εξηγήσει ε, τη διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είναι απλώς για να δικαιολογούν κάποιοι ε, τις δημοσίευσεις τους. Εν ε, πάση περιπτώσει... Ε, το ίδιο ισχύει και στα αγγλικά, ε, αν δεν θέλετε να το εξετάσετε από τη φιλολογική του πλευρά πιστεύουμε τα αγγλικά τα, που ξέρει ο καθένας, ε, οι περισσότεροι δώσαν από μας, άνετα μπορεί να διαβάσετε δεν, δεν είναι ούτε εξεζητημένη ε, γλώσσα. Δεν θέλω να διαβάσετε ε, James Joyce, έτσι, τον Οδυσσέρα, ή να διαβάσετε κάτι που έχει εξαζητημένη γλώσσα ή ε, δύσκολες έννοιες που, ακόμα και μεταφρασμένες δεν θα τις Μιλάμε για τα πλάτα τα καθημερινά, για το fiction, που λέμε τα βιβλία φαντασίας, τα βιβλία... Ε, ε, ε, λόγω τεχνίας έτσι νομίζω αυτά μια χαρά μπορεί να τα διαβάσει ο οποιοσδήποτε ε, και αν δεν ξέρετε και μια δύο λέξεις συναντήστε μια ή δύο λέξεις αν ο κόσμος τη σήμερα είναι η μέρα, με, με το διαδίκτυο που οι περισσότεροι το έχουμε και στο κινητό μας τα λεξικά αμέσως εκεί είναι ε, μπορείτε να το κοιτάξετε πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρυκροπότες ο οποιοδήποτε άλλη υποχή μέσα που θα αρρύνει λοιπόν ξέφυγα πάλι από το θέμα και θα με συγχωρήσετε γι' αυτό, αλλά είπαμε είναι μια ζωντανή εκπομπή, μια εκπομπή που αρέσκεται να μιλάει ε, για όλα τα θέματα που απασχολούν ένα γνώστη και όχι απλώς να διαβάζει δελτιατύπου. Οπόμενος θα μην υπομείνετε και σε αυτή την παραξένειά μου, σε εισαγωγικά. Λοιπόν, το βιβλίο που διάβασα λοιπόν την προηγούμενη ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα είναι ένα βιβλίο πολιτικής ε, ιστορίας και λίγο στρατητικής, αλλά ευτυχώς περισσότερο <laughs> ήταν πολιτικής και λιγότερο στρατητικής και θα καταλάβετε ε, γιατί το, πω, θα σας το παρουσιάσω. Διάβασα λοιπόν το βιβλίο uh, One Minute to Midnight, Kennedy, Khrushchev and Castro on the brink of nuclear war από τον Μάικλ Ντόμπς. Να το μεταφράσουμε και στα ελληνικά ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα ή αλλιώς το παρά ένα θα το μεταφράσω εγώ στα ελληνικά ο Κέννεδη, ο Κρουτσόφ και ο Κάστρο στην... στο μετέχμιο του πυρηνικού πολέμου και ένα βιβλίο που πραγματεύεται και άλλο την κρίση των πυράβλων στην Κούβα το 1962 μέσα ε... Στην, στο αποκορύφωμα. Θεωρείτε πως το αποκορύφωμα... Όχι, τέλο τελώς πάντως, πάντως ήταν ε, μέσα στις ε, ε, κυρίω δεκαετίες τα 16 της η δεκαετή 60, ήταν μια καταξουσιακή δεκαετία που ανδρώθηκε να το πω έτσι, που εκτάθηκε που, ε, ο ψυχρός πόλεμος. Ε, διαπίστωσα, κάνοντας λίγο έτσι, και συζητώντας για το βιβλίο αυτό, διεπίσωσα ότι πολλοί μπερδεύουν ε, την κρίση των πειραβλών, των πυρηνικών πειραβλών στην Κούβα, με την κρίση στον κόλπο των χείρων, που είναι διαφορετικά πράγματα. Έτσι. έγινε σε διαφορετικές οθνικές στιγμές. Πρώτα ήταν η κρίση στον κόλπο των χείρων και μετά ήρθε η κρίση των Διεπίσης ότι κυρίως οι νεότερες γενές που δεν τα έχουμε ευτυχώς ζήσει αυτά τα ε, πράγματα, ε, με άλλα θα μου πείτε, δεν σημασία, ε, τι είναι να τα μπερδεύουν. Ε, είναι δύο διακριτά ε, ιστορικά γεγονότα. Ε, βέβαια, η κρίση των πυράγων στην κούβεν είναι γεγονός για το οποίο έχουν γραφτεί ήδη πάρα πολλά τι καινούριο φέρνει αυτό το βιβλίο του Μάικλ Ντόμπες. Καταρχάς, είναι ένα από τα καινούρια ε, βιβλία, να το πω έτσι. Ε, το 2008 ήταν η πρώτη του εκδόση και έχει μεγάλη σημασία ε, γι αυτό, σε αυτού του είδου τα βιβλία. Ε, όσο πιο πρόσφατο είναι, τόσο καλύτερη πρόσβαση έχει σε πηγές και σε αρχεία τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα πριν λόγω προφανώς του απολύτου. Ειδικά μετά την πτώση όπως λέμε της Σοβιτικής Ένωσης ε, άνοιξε, άνοιξαν πάρα πολλά αρχεία ε, που έχουν κάνει με τον ψυχό πρόβλημα τόσο στις Ηνωμένες και σε άλλες χώρες βέβαια όσο και στην πρώην, στη Ρωσία στην πρώην Σοβιετική Ένωση έχει πρόβληση σε πολυλικό το οποίο ήταν ο ε, Φιλίμιτς. Ε, αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι ένα από τα βιβλία τα καινούργια να το πω έτσι ε, και το οποίο ε, αντλεί ε, πάρα πολύ υλικό. Πριν να πω ότι ένα πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ στα βιβλία που πραγματεύονται την στρατηγική αλλά και τε, κυρίως εδώ πέρα που πρόκειται για πολιτική ε, Ευτυχώ ευτυχώς δεν, δεν φτάσαμε στο στρατητικό σκέλος, δηλαδή φτάσαμε στον θερμοπυρηνικό ε, πόλεμο. Ε, η ήτεκμηριώσει έχει εκτεταμένη τεκμηριώσει το 1 ε, το πω έτσι του του, του του βιβλίου του είναι τεκμηρίωση δηλαδή από το πάχος του βιβλίου, εντάξει όσο δεν τρίτο, αλλά ε, πάρα πολλές σελίδες, πάνω από 100 σελίδε είναι η τεκμηρίωση που οι παραπομπές αρχεία, σε φωτογραφίες, σε ένα ρολικό το οποίο ε, τεκμηριώνει την άποψη ε, αυτά που ε, γράφει ο συγγραφέας. Η κρίση αυτή λοιπόν των πειράβλων, ε, στην Κούβα έχει τη δική τη μυθολογία κατά καιρού ε, γιατί τα γεγονότα α, φυσικά απασχόλησαν τον παγκόσμιο, απασχόλησαν όλη την κοινή γνώμη σε όλο τον κόσμο από τότε και πάρα πολλοί ε, γράψαν γι' αυτά. Και φυσικά πάρα πολλοί που συμμετείχαν θέλανε να ε, βγουν ω το δυνατόν πιο ωφελημένοι. Ε, και φυσικά υπήρχαν διάφορε ερμηνείε και πάρα πολλοί. Ε, αρκετοί μύθοι όσον αφορά τα πραγματικά εικονότητα, μύθοι οι οποίοι ε, πέρασαν στο συλλογικό υποσυνείδη στην επίσημη στην κοινή αποδεκτή, να το πω πιο σωστά, θεωρήση της ιστορίας αυτής. Ε, όμως γι' αυτό χρειαζόμαστε τους ιστορικούς έτσι, και να κάνουν την έρευνα στα αρχαία για να μας και να γράφουμε τα όπως έκανε εδώ ο MacLeod να μας λένε πραγματικά πώς έγιναν τα πράγματα, ποια ήταν ε, τα γεγονότα και ο, όχι να μένουμε στην δημοσιογραφική σε εσάγια του γεγονότο δηλαδή ε, όχι να έχω τίποτα με τους δημοσιογράφους απλώς ε, μην μείνουμε στην άποψη των γεγονότων που έχει μείνει από τα δελτία ειδήσεων. Να το πω έτσι, γιατί είναι ε, κακά τα ψέματα, τα δελτία ειδήσεων δεν είναι ιστορία, δεν είναι ιστοριογραφία. Έτσι, ε, μεταφέρουν μια άποψη, μια πτυχή της πραγματικότητας. Δεν σημαίνει ότι τη μεταφέρουν και πάντοτε ε, σωστά. Έτσι, ε, πάση περιπτώσει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το βιβλίο και ένα βασικό που μου αρέσει σε αυτό το, το βιβλίο είναι ότι ε, διαβάζεται ε, πάρα πολύ ευχάριστα. Βέβαια, σε αυτό κάποιοι διαφόγλων λένε ότι είναι πολύ στεγνό σε το σε βιβλίο. Εντάξει, ε, ιστορία διαβάζουμε, διαβάζουμε ιστορικό μυθιστόρημα. Ε, πιστεύω ότι έχει κρατάει για τα δικά μου, για τι δικέ μου τι προτιμήσει και είναι μια πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα στην ε, στήρα καταγραφή, έτσι όπω το κεβάζουμε αυτό, και στην ε, διοίκηση. Ε, και ε, έχει αρκετό, ε, σα παίρνει και αγωνία να το πω έτσι, για να δείτε όσο και γνωρίζει κάποιο τα γεγονότα, αλλά ε, κοιτάξτε και αρκετά. Οι νεότερε γενριέ, να το πω έτσι που δεν τα ξέρουν τόσο καλά τα γεγονότα, σα είπα και προηγούμενε, που δεν τα μπερδεύουν, ε, είναι μια ευκαιρία να το δείτε και υπάρχουν και πολλοί παραλληλισμοί και με τη σημερινή εποχή έτσι. Το έχουμε πει και άλλε φορέ αυτό όποτε συζητάμε για ιστορικά βιβλία, ότι δυστυχώ η προσωπική μου άποψη είναι ότι ε, αυτό που, το μόνο που διδάσκει η ιστορία είναι ότι κανεί δεν δέχθηκε τίποτα ε, κάτι αντίστοιχο. Ε, ισχύει και ε, δεν πιστώνει κανείς και με αυτό το, ε, το βιβλίο αλλά δεν έχει, δεν έχει σημασία αυτό είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και να επιστρέψουμε στην ε, ανάλυση μα στην παρουσίασή μας, στην παρουσίαση μας. και ακούσαμε το κομμάτι που είναι γνωστό, coinτα το έω τη επέστροφ του Franz Sumber, ιδιαίτερα ομόρφου και Μιχνιδιάρικος μου επιτραπεί έκφραση κομμάτι. Να επιστρέψουμε όμως στην παρουσίαση του βιβλίου που λέγκαμε το «Ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα» του Μάικλ Ντόμπς που πραγματεύεται την κρίση των πυραύλων στην Κούβα το 1962. Έτσι, ε, Λοιπόν, το φθινόπορο του 1962, η... Ε, οι τότε Σοβιετικοί εγκατέστησαν στην, μετέφεραν και έκαθασαν να εγκαταστούν στην Κούβα ε, πυράβλου, αυτό που λέγαμε. Ε, τότε ξέρω, τους πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές που λέγαμε κάποτε δεξά από συμμεγάλας τεταίτης ήταν διπυρωτική πύραβλη που λέγαμε συχνά στις ειδήσεις ή βαλιστική πύραβλη που κούγαμε ιδιαίτερα σημαν τέτοιους πυράβλους πυράβλους που θα μπορούσαν να που μετέφεραν πυρηνικές κεφαλές κατέστησαν λοιπόν στην κούβα στην κούβα που είχε ήδη περάσει στα χέρια του επαναστάτη Κάστρο έτσι ο Φιντελ Κάστρο λοιπόν, ε, το κομμάτι και Τσακιβάρα, κάναν κομμάτι στην Κούβα και επειδή ήταν προφανώ τσακωμένοι με τι Ηνωμένες Πολιτείες, yeah. που θα και σε εποχές, δύο επιλογές είχες που θα στραφείς για βοήθεια. Αν ε, ε, λοιπόν είχες τσακωμένοι με τον ένα, στον και, ε, ο στον Και ο Κρουτσόφ σκέφτηκε ότι θα ήταν μια... Ένα μεσοποιήσεις, ένα αυτό προς να Αμερικάνους, προς πολιτείες να καταστήσει πυράβλους με πυρνικές καφαλές στην Κούβα. Ε, για όσους είστε δύναμοι στη γεγγραφία, να πω ότι η Κούβα είναι, δεν είναι, είναι λιγότερο από εκατομμιλία ότι χωρίζουν από τε, το νοτιότερο άκρο των Ηνωμένων πολιτιών, έτσι, από τη Φλόριδα συγκεκριμένα. Επομένως, θα μπορούσαν οι σοβηροί να έχουν σε άμεσο, δίπλα, στο κατόφυλλο, θα λέγαμε, τη Αμερικής, να έχουν πυρηνικού μοιράβλους. Αυτό όπως παρα και από το δουλείο, μια ε, τέτοια ε, επιχείρηση, α, οι Αμερικανικέ Υπηρεσίε Πληροφοριών την ανακάλυψαν λίγο πολύ, ε, εκ, ό, όχι ακριβώ εκ αλλά ήταν, ε, είχε πραγματοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τη επιχείρηση αυτή πριν το ανακαλύψουν, και τότε ήταν το, τον Οκτώβριο, λοιπόν, του 1929. Δύο, ξεκίνησε ε, η κρίση αυτή στην ουσία όταν οι με, ε, η Αμερική κατασκοπία, τα κατασκοπιστικά αεροπλάνα, υπήρχαν τότε κατασκοπιστικοί δορυφόροι, τουλάχιστον ε, όχι αυτοί που υπήρχαν τι επόμενες ε, δεκαετίες, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα, έτσι. δεν είχαμε φτάσει ακόμα στο φεγγάρι <laughs> και πολλά άλλα δεν είχαν γίνει. Υπήρχαν, με αεροπλάνοντα ανακάλυψαν ότι στην Κούβα η εισφορετική στήμινε βάση εκπροσφυράβλων. Κάτι το οποίο ε, για πολιτικούς λόγους κυρίως ο Κέννεντι το μέχε ο Τζον Κέννεντι ήταν τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η πρώτη του ε, θητεία δεν μπορούσε ε, να το αποδειχθεί και ένα από τα πράγματα που μου έκανε εντύπωση αυτό. Πρώτα που μου έκανε εντύπωση είναι ότι αυτή η ψυχραιμία ένα επιχείρημα του Κένντι που συζητούσε εκεί πέρα με τους σύμβουλους κ.λ. Μέχρι επιχείρημα, ένα μια πορεία του Κένντι είναι ότι ε, ε, τη διαφορά έχει να σε σκοτώσει ένας πύραυλος που έχει ξεκινήσει από την κούβα και ένας που έχει γεννήσει από την, ε, ε, την έσοδο από την Ρωσία ε, σήμερα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και οι δύο πυροετοί πύραυλοι. Δεν ήταν ανάγκη κάποιος έχει ε, πύραυλο δίπλα σου για να σε σκοτώσει, μπορούσε να στείλει την άλλη άκρη του κόσμου. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι η, η τεχνολογία αυτή, η διευθυντική πύραυλη, είναι η τεχνολογία που στη συνέχεια αναπτύχθηκε και έφτασε να, να στείλουμε ανθρώπους στο φεγγάρι έτσι και οδορυφόρους του διάστημα κλπ, κλπ. Ε, και πραγματικά ήταν δηλαδή, ε, κυρίως θέματα πολιτική και κοινής ονόμισης τα οποία ε, καθιστούσαν ανεπίτρεπτη ε, για την Αμερική την ύπαρξη αυτών των πυράβλων ε, και ένα πράγμα που κάνει εντύπωση ήδη από τις, α, πρώτες, α, το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου είναι το οποίο αυτό το ημέρο στην ουσία της κρίσης, διαπραγματεύονται διεξοδικά, τα κρίσιμα γεγονότα πολύ περισσότερο, και ένα από το είναι πόσο γρήγορα και οι δύο ηγέτες και ο Κένεντε ο Νικίτα Χουτσόφ είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα, ε, ο καθένας μόνος του, γιατί δεν άξιζε, δεν μπορούσαν πάνω την ευθύνη και δεχομένως δεν άξιζε τον κόπο να οδηγηθούν σε θερμοπυρηνικό ε, πόλεμο για ε, κάποιους πυράβλους ε, αμφιβολής, να το πω έτσι, ε, τελικό αποτελέσματος ε, ε, στην Κούβα. Όλα τα υπόλοιπα, όπως θα διαπιστώσει κανείς, είναι θέμα ε, διπλωματίας, ε, παιχνιδιού, και πολιτικού παιχνιδιού, ανταλλαγμάτων, ε, κλπ. κλπ. Ε, και είναι ένα ανησυχητικό πράγμα ότι βλέπει αυτό το μοτίβο και το ε, σχολιάζει και ο ίδιος ο Ντόμπς ε, ότι οι μπορεί οι να έχουν δεν ναι, έχουν καμία πρόθεση να πάνε σε πόνο να το πιούν, όμως δεν είναι μόνοι τους υπάρχει ένας ολόκληρος ε, μηχανισμός και υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα από πίσω το οποίο ε, κινεί τα νήματα και τα... όχι τα νήματα και τα γεγονότα τα αποκτούν τη δική τους δυναμική είναι, είναι πολύ επιτυχημένο εδώ πέρα, εγώ θα το παρμίαζα αυτά τα αντίστοιχα γεγονότα με το κουτί της παμβόρας, πολεμική μηχανή όσο των Ηνωμένων Πολιτειών τότε, όσο και της Ένωσης Σοβιτικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, αλλά και σήμερα, έτσι, οι μηχανή που έχουν, ή δεν έχουν τελευταία, αυτοί που έχουν τα όποια κράτη, είναι ακριβώς αυτό το ε, κουτί της Πανδώρας. Ε, όταν ανοίξεις το κουτί, ε, δεν είναι σίγουρο ότι μπορείς να το ελέγξεις. Δηλαδή, ε, ούτε ο γυναικός γραμματέα, ούτε ο Κρουτσόφ, ούτε ο Kennedy, είχαν τον απόλυτο έλεγχο των ε, γεγονότων που, ε, που ξεκίνησαν και αυτή την κεφασική τους ανησυχία ότι ε, αν το ότι θα ξεκινήσεις ένα θερμοπυρηνικό πολέμο δεν δηλαδή σημαίνει ότι θα μπορέσεις και να τον τελειώσεις και ένα πολύ χαρακτηριστικό ανέκδοτο να το πω έτσι που αναφέρεται στο βιβλίο είναι ότι μια αποστροφή του Τζον Κέννεδης στον ε, <συγλώδη> ε, νομίζω ότι τους του ή το το σημείο, αλλά θυμάμαι το, που αναφέρεται ε, ο κέντη ότι είπε, λέει ότι κοιτάξτε, σε αυτά τα πράγματα οι στρατιωτικοί έχουν ένα τεράστιο πλειονέκτημα. Ε, αν, αν ακολουθήσουμε τι συμβουλέ του, δηλαδή να πάνε σε πόλεμο και κάνουν λάθο, δεν θα έχει μείνει κανένα ζωντανό για να του πει ότι έκαναν λάθο. Αυτό είναι ο θερμοπυρηνικό πόλεμο. Και πραγματικά ε, αυτό που το ανατριχιαστικό σε αυτό το βιβλίο και αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσει κανεί είναι ότι ε, πόσα γεγονότα άσχετα α... σε πρώτη μέτια μεταξύ του πώς γεγονά τα οποία δεν τελούν, δεν είναι, μπορούν, έτσι, φύσε δύνατο να τελέσουν υπό τον έλεγχο, ε, αυτό που λέμε τον η τον έλεγχο των αρχηγών ή τον έλεγχο ε, του οποιοδήποτε, μπορούν να σε φέρουν στην καταστροφή και πώς σημαντικό είναι όταν δεν εμπιστεύεσαι, όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, όταν δεν υπάρχει επικοινωνία, όταν δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, πόσο εύκολο είναι το παραμικρό, να οδηγήσει ε, σε μια μεγάλη καταστροφή. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και να συνεχίσουμε. Ακούσαμε το υμπρομπτή νούμερο 2 του Φραντ Σούμπερτ να θυμίσω ότι σήμερα είναι η παιδίος γέννηση του μεγάλου συνθέτη και όλες μας οι σημανές μουσικές εμπλογές ήταν από τον Φραντ Σούμπερτ. Για να συνεχίσουμε όμως την παρουσίαση συζητάμε, είπαμε διάφορα σήμερα και καταλήξαμε τώρα, συζητάμε για το τελευταίο βιβλίο που κλήρωσα, το One Minute to Midnight, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα, ε, συμβολικά μεσάνυχτα έτσι που πραγματεύεται ότι είναι κρίση πυράβλων της Κούβας τον Οκτώβριο του 1962, μια κρίση που ξεκίνησε εκεί κάπου στις 22 Οκτωβρίου και κορυφώθηκε με σελιές ημέρες και κορυφώθηκε στη δική μα, να το πω έτσι, εθνική επέτειο. Ε, και έλυξε ε, ε, α πούμε την 28η Οκτωβρίου του 1962 ε, και κορύφωσε το, ε, το μαύρο Σάββατο, να το πω έτσι, 27 Οκτωβρίου του 1962. Ε, βέβαια. Είπαμε από απομυθοποιεί πολλά πράγματα του βιού. Ε, δείχνει ότι δεν υπήρχε μια συγκεκριμένη α, Υπάρχουν πολλά περιστατικά το οποία θα μπορούσαν να μα έχουν οδηγήσει τα πράγματα σε πολύ διαφορετική τροπή. Και κατάληξη δεν ήταν ε, μια συγκεκριμένη στιγμή. Ε, παρόλο που όμως, την α, α, λαϊκή, να το πω έτσι, τη μυθοπλασία έχει περάσει αυτή η καρφωδή και έχει πέρασει αυκολή καθοριστική στιγμή ε, που λένε καμία φορά οι Ιγκλωσάξονες το, το eyeball που κοιτάχτηκε κατάματα κατάματα δύο υπερδυνάμεις ε, δεν είναι ε, ακριβώς έτσι δεν μια α, σειρά ε, γεγονότων και Καλό είναι, εντάξει, άλλο. Η μυθοπλασία, η εντυπωσία μου, καλό και αυτά έχουν τη θέση τους, το σας μέσα να το πω έτσι, αλλά αξίζει περισσότερο να δούμε τα ιστορικά γεγονότα. Ε, ένα από τα πράγματα που μου έκανε εντύπωση, το οποίο ήταν ε, αναμενόμενο για έναν ε, ιστορικό, να το πω έτσι, του, επίπεδο του Michael Ντόμπς ήταν και η αναφορά σε ένα άλλο βιβλίο που σου έχω παρουσιάσει από αυτή την εκπομπή στο βίντεο «Δοικάνος ο Βόγκος, τα κανόνια το Βόγκος» του της «Τοβραβημένου με πλίτζερ» βίντεο της ιστορικού Μπαρμπαρά Τότσμαν που περιγράφει το ίδιο πράγμα λίγο, πράξτε, λίγο περιγράφει το πώς ξεκίνησε τα γεγονότα εκείνα όλα που έθεσαν σε κίνηση την φοβερή αυτή πολεμική Αναμέτρηση που έμεινε γνωστή στην ιστορία ως πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είχαμε κάνει μια κουμπί αφιέρωμα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και είχαμε μιλήσει εκτεταμένα γι' αυτό. Το ίδιο πράγμα λοιπόν ε, και πριν να σας πω το Ιωτις Τούτσμαν είχε εκδοθεί περίπου την, την εποχή εκείνη του ψυχρού πολέμου και είναι σίγουρο ότι το, συνεργά, ο και οι συνεργάτες του το είχαν ε, ε, διαβάσει έτσι, και ενδεχομένως ίσως, ίσως � κάτι από αυτά που σε αυτό το βιβλίο να τους έμειναν ε, να τους έμειναν και ίσως αυτά που μας γλίτωσαν από γλίτωσαν την ανθρωπότητα από τα χειρότερα. Ε, το θέμα είναι ότι κάνει αναφορά στο βιβλίο αυτό και επισημαίνει τι ομοιότητες από τη κατάσταση και ο Μάικλ Ντομπς και είναι δεδομένο ότι ε, ένα από τα θέματα το κύριο θέμα του δουλειού είναι πώς ε, τα γεγονότα, τη στιγμή που θα τεθούν σε κίνηση όπως λέμε, ε, αποκτούν τη δική τους δυναμική, τη δική τους λογική, τη δική τους, ε, το πω, τη δική τους ροή και δεν είναι εύκολο τη δική τους θελίση ενδεχομένως με το πάλι να βγει παραπάνω και δεν είναι καθόλου εύκολο ή ε, δεν είναι όσο εύκολο, όσο νομίζουμε, ο ε, δεν καθόλου εύκολο να τα ελέγξουμε και αυτό το, νομίζω ότι το μπορεί κάποιος να το δει και ακόμα, ακόμα και στην καθημερινότητα, ότι πολλές φορές ε, ξεκινάμε κάτι με τις καλύτερες προθέσεις, μια κουβέντα που θα πούμε, κάτι που θα γράψουμε, έτσι, και προκαλεί έναν οριμαγδόπολος που θα αντιδράσουν, οι οποίες ε, ε, μας αφήνουν και μας έκλειτους. Άρα, ειδικά όταν είμαστε ηγέτες υπερδυνάμεων, πω, έτσι, ακόμα περισσότερο τότε, πόσο... Ε, δεν είμαστε μια υπεύθυνη, τόσο υπεύθυνη θέση όσο προσεκτεί και πριν είμαστε στις ενέργειες και στα γεγονότα μας και σε αυτά που κάνουμε. Γιατί εύκολα μπορεί να ξεκινήσουμε κάτι και μετά ε, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Είναι αυτό που λέμε ότι ο κατήφορος, ο κατήφορος είναι γλυκός, έτσι. αντί ε, να σταματήσεις, όταν θες να σταματήσεις όμως είναι το το πρόβλημα. Ε, ναι, δηλαδή, είναι Διαβάζω στο λίγο είναι τραγικό. Ε, δεν ξέρω τη σωστή έκφραση, αλλά τουλάχιστον να βλέπεις πως και οι δύο ηγέτες, αυτοί καθεαυτοί, και ο Kennedy και ο Κουτσόφ ε, ήταν και οι δύο πόσο ε, λογικά ε, και ψύχραμα, και με ξυπνάδα αντιμετωπίζαν την, ε, την κατάσταση, αλλά ε, Σχώριζε, σχώριζε ένα α, τεράστιο χάσμα α, ε, πώς πω, περισσότερο ιδεολογική δουλειψίας, ιδεολογική καχυποψίας να το πούμε. Τι θα κάνει ο ένας, τι θα κάνει ο άλλος. Ε, ενώ και οι δύο στην ουσία, ο καθένας κατηδίαν, όπως είπαμε και στην αρχή, είχαν φτάσει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία ένας πολέμους. Δεν αξίζει να πολεμήσουμε για κάτι το οποίο μπορεί να βρεθεί λύσης. Πόσο δύσκολο ήταν η λύση αυτή να ε, αρθρωθεί, να περάσει από το ένα σύστημα ε, στο άλλο, όσο και ήθελαν οι άνθρωποι που ήταν στην κορυφή του σύστηματος, πόσο δύσκολο ήταν να κινήσουν αυτό το σύστημα και πόσο ήταν ε, πόσο εύκολο ήταν ε, η, τα γεγονότα ε, τα πολεμικά γεγονότα να πάρουν τη δική τους ε, ε, τροπή έτσι. γιατί ε, αυτό ακριβώς είναι και στο άλλο το βιο τα, τα κανόνια του Αυγούστου ότι αυτή τη στιγμή που να κινείται η πολεμική μηχανή στην ουσία κάπως έτσι ξεκίνησε ο πρόσφαλος κόσμος του πόλεμου και κανείς δεν ήξερε, πώς να, στην ουσία δεν ήξερε πώς να τις σταματήσουν ε, γιατί είχε πει ο Κλόβιζβιτς που είχαμε αναφέρει ε, παλαιότερα ε, ότι ο πόλεμος είναι συνέχιση της πολιτικής της διπλωματίας νομίζω είχε πει ε, με άλλα μέσα. Ε, το πρόβλημα είναι όπω ανακάλυψαν πολλές φορές ε, και ειδικά μετά τον Πρωτοπαγκόσμιο πόλεμο που ο Πρωτοπόλεμος πολέμησε. Η πολιτική ηγέτης γενικότερα είναι ότι ε, Ναι, είναι η συνέχιση αλλά δεν μπορείς να το σταματήσεις μετά. Ε, μετά από πόλεμοι σ'ακούσαμε χθε την τελείως δική του ξεχωριστή ε, λογική. Και υπάρχουν ένα σωρό γεγονότα τα οποίας σε, σε, πολλά από αυτά σε αυτό το βιβλίο έρχονται για πρώτη φορά στο φως, να το πω έτσι, που δείχνουν πόσο, ε, πόσο από παρεξηγήσεις και από λάθη, ε, κοντιέψαμε σε αυτή το, σε το κρίσιμη εβδομάδα, να το πω έτσι, να φτάσει η ανθρωπότητα στα πρόθυρα του, ε, του πυρηνικού πολέμου. Ε, ένα το καλό που έχει αυτό το βιβλίο είναι ότι ε, δεν έχει ανάγκη, άλλωστε, έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια καλά, όταν γραφτηκε όχι 50, ήταν περίπου 50 ε, χρόνια ε, όταν γραφτηκε και ε, δεν υπάρχει πλέον η μία υπερδίναμη, ενώ η άλλη έχει, α, έχει αλλάξει πολύ σε σχέση με τότε, έτσι. Ως ε, εντάξει, και αν κάποιοι διαφωνούν, εντάξει, δεν ψετάζουμε τώρα ε, από άποψη ε, αν είμαστε... Αυτό δεν είναι τα ίδια τα πράγματα, έτσι έχει να αλλάξει πάρα πολλά. Τώρα, αν θα πούμε προς το καλύτερο, θα πούμε προς το χειρότερο, Εντάξει, δεν είναι επί του παράδειγματος. Ναι, ε, με συνέπειε να ε, μην χρειάζεται κάποιος να κρατήσει αποστάσεις και σε αυτό το βιβλίο το ντόπιος το καταφέρνει ε, και περιγράφει με τίμιο, να το πω, τρόπο ε, και, με ιστορ... και με τεκμηρίωση γιατί οποίος μου πει το μέγιστο δυνατό της εκμερίωσης και να σκέφτες τους χαρακτήρες για να πει αυτά που έχει να πει για τους πρωταγωνιστές της κρίσης και δεν χαϊδεύει, να το πω έτσι, κανέναν, αφήνει, δεν ανοίγει να σχηματίσει τα του, ένα πρόβλημα της δυτικής τουλάχιστον ιστοριογραφίας του το προηγούμενο τον ήταν ότι βασίστηκε πάρα πολύ σε και ε, αναφορές κτλ που οι ίδιοι η δίκυση, ε, οι άνθρωποι που βορτίζαν τη δίκηση του Κέννεδη είχαν γράψει και ειδικά μετά τη δολοφονία του Τζουν Κέννεδη υπήρχε μια ε, τάση αγιοποίησης αγωικά του το Kennedy και εδώ πέρα στο δουλειό ε, απομυθοποιεί αυτά τα πράγματα, φέρνει και τον Κέννεντι και τους ανθρώπους του, αλλά και τον Χρουτσόφ και τους ανθρώπους του στις ε, σωστές τους διαστάσεις και ε, δείχνει ότι, ε, ότι μπορούσαν όλοι να έχουν ε, ε, και καλές και κακέ στιγμέ να το πω έτσι. Ο μόνος, δυσικά, του δράματος, να το πω έτσι, αυτού που βγήκε κερδισμένο, ε, όχι κερδισμένο, αλλά τέλος πάντων που <laughs> ε, ε, έμεινε, έτσι, ε, ήταν ο Φιντελ Κάστρο, <laughs> στην ουσία και ο Χριστόφ και ο Καλωκένετι δολοφονήθηκε. ίσως να ήταν οι άλλοι λόγοι φυσικά. Ε, οι υπερδυνάμεις άλλαξαν αυτά. Ο Φιντέλ όμως ήταν εκεί ε, μέχρι το, ε, το καθεστώς του. Αυτό που ήθελε ο Φιντέλ το κατάφερε λίγο πολύ τώρα. Αν ήταν καλύτερο ή χειρότερο για την κούβα ή αν ήταν καλύτερο ή κάτι άλλο, αυτό ε, θα το κρίνει ο συνήθως. Ε, η ιστορία θα το κρίνει η ίδια η έτσι. Δεν νομίζω ότι ε, εμείς είμαστε Μπορούμε να παρατηρούμε, μπορεί να είναι καλύτερα, μπορεί να είναι χειρότερα για, για αυτούς. Πάντως ναι, όχι, αν κάποιος βγήκε κερδισμένος σε εισαγωγικά από αυτή την κρίση. Αυτός είναι, ήταν ε, ο Φιντελ ε, Κάστρο. Ε, και α, εδώ να πω και κάτι άλλο. Μια και συζητούσαμε για ψυχό προβλήμα και τις δυνατότητες που είχαν τότε οι χώρες, ότι καμιά φορά λέμε για τον Κάστρο ε, για, για τον Επαναστάτη. Τον κάθε Επαναστάτη λίγο που λίγο δεν και απαραίτητα κομμουνιστήκα τέτοιο, δεν ήρχε πάντα αυτό. Και σε αυτό το βιβλίο του το αναφέρει σε αρκετά σημεία, αλλά και σε άλλου βιβλίο που έχω διαβάσει της ένα πάλι δυστυχώς θα, θα σχολιάσω με τα δάνανα και μεταβασίω αυτό σε ελληνικά, ε, της Μπάρπαρα Τούτσμαν, ένα άλλο βιβλίο όχι το, τα κανονή των Αυγούστου ε, που πραγματεύεται το θέμα του Βιερνάμ και του πολέμου στο Βιετινάμ, ε, όχι εκτεταμένα αλλά λέει αρκετά πράγματα, τόσο ο Χωτσιμίγ, όσο και ο Κάστρο δεν ήταν στην αρχή έτσι, δεν ήταν κομμουνιστές. Προσέξτε, δεν ξεκίνησαν να κάνουν ε, κομμουνιστική επανάσταση και αφήστε τις λέκες ε, μυθολογίες και τις μυθοπλασίες και τα... τα ε, και οι δύο από τα ιστορικά ε, τεκμηρία που έχουμε στη χέρι μας ε, ξεκίνησαν ως εθνικιστές ο Τσιμίνινγκ ξεκίνησε να απελευθερώσει το Βιετνάμ έτσι, το, την Ινδοκίνα να το πω πώς πρέπει έτσι από τους γαλλούς. Απει... Ήταν ξεκίνησε να απελευθερώσει την Ινδοκίνα του τη χώρου του από τους Γάλλους. σαν ένα επαναστατικό κίνημα όπως έκαναν και αντίστοιχα κίνηματα σε αρκετές άλλες χώρες. Έτσι δεν είναι να από τους έτσι ε, Το ίδιο έκανε και ο Κάστρο στην κούβα, ε, όχι απαραίτητα. Βέβαια, ο... τα προβλήματα στην κούβα ξεκίνησαν με τον... Οι Οικομενοί ήθαν να περουθούν από του Ισπανού, έβαλαν το χεράκι του εκεί και οι νεαρές τότε, οι Ηνωμένε Πολιτείε, και ο Κάστος ξεκίνησαν να επανασθούν. Ήθελε ε, να απελευθέρω την Κούβα από τη δικτατορία που ήταν, δεν τον ενδιαφέρε άμεσα να πάει να ε, προσδεθεί στη ούτε το όταν τον απέρριψαν οι Αμερικάνοι, όταν στην ουσία, πήρε την πολιτική απόφαση και στην μια και στην άλλη οι Αμερικανοί να τους ε, ε, απορρίψουν που θα πήγαινες εκεί την επόμενη δεν είχες δύ δύο θέσεις να πας πήγαινες για να σε στηρίξουν πήγαινε στο άλλο στρατόπεδο Έ, ακριβώς αυτό έγινε και αυτό θα πρέπει να είναι μάθημα σε όλους πάμε. πάμε σε ένα ε, Κομμάτι. ακόμα και να επιστρέψουμε γιατί σιγά σιγά έχουμε, φτάνουμε και στο τέλος της ε, εκπομπής για σήμερα. Και ακούσαμε ένα κομμάτι, ένα από την ε, συμφωνία νούμερο 8, την unfinished, την ατέλειωτη συμφωνία του Franz Schubert. Και εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και τη σήμερα μας εκπομπής. Yeah. Για να ολοκληρώσω λίγο με τα βιβλία. Ε, ε, βλέπω πολλές φορές σε βιβλία, σε Παραγωρισμένα βιβλία πολιτικής ιστορίας το βλέπω λίγο δύσκολο να τα, ε, τα βλέπουμε μεταφρασμένα φρασμένα στα ελληνικά ε, και ευτυχώς βέβαια κάποια βιβλία στρατητικής ιστορίας έχουν του Μπέβορ και του Κέρσοου και το hastings κάποιοι έχουν βρει το δρόμο του στη μετάφραση και στα ράφια των βιβλίων, αλλά δεν παίρνουν και πολύ δημοφιλή. Ε, δεν ξέρω, μήπως επανεπαυόμαστε στην Στη σχολική εκδοχή τη ιστορία τη χώρα μα και, ε, και τη παγκόσμια ιστορία, και δεν το ψάχνουμε παραπάνω. Και είναι ένα ερώτημα που ευθύνω σε όλου σα. Μήπω και με βάση τα, ε, τα ιστορικά γεγονότα που ζούμε, μήπως θα έπρεπε να διαβάζουμε λίγο περισσότερο ιστορία και περισσότερο λίγο με ανοιχτά μάτια πέρα από τι ιδεολογικέ ίσω αγκελώσει. Να διαβάζουμε λίγο ιστορία και να βλέπουμε. Ε, και καταλάβουμε τι γίνεται και τι μας γίνεται πάση περιπτώσει αυτά ήταν αυτή ήταν η εκπομπή μας για σήμερα Ελπίζω να σας άρεσε ε, να θυμίσω την επόμενη εβδομάδα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν θα – το εξελίξει δεν θα είναι μαζί σας. Έτσι δεν έχει εκπομπή στις 7 α, Φεβρουαρίου. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Εγώ να σας καληνυχτήσω εδώ. Ε, καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Το τελευταίο κομμάτι πάλι Front Schubert. Ε, ένα όμορφο τραγούδι. Το τραγούδι της Μίριαμ. Έτσι όπω είναι ο τίτλος τους. Θα τα πούμε είστε καλά λοιπόν και καλές α, αναγνώσεις.